Συντρόφιε και συντρόφε, το σημερινό θέμα είναι ο Ιστορικό Ιουρισμό. Ένα από τα τρία συστατικά μέρη του Μαρξισμού, μαζί με τον Διαλεκτικό υλισμό και την Πολιτική Οικονομία. Ο Ιστορικό Ιουρισμό αποτελεί την εφαρμογή του Διαλεκτικού υλισμού, τη μαρξιστικής Μεθόδου, πάνω στην ιστορία για την ανακάλυψη των νόμων που διέπουν τη συνολική εξέλιξη τη ανθρώπινη ιστορία και ειδικά του κάθε ξεχωριστού κοινωνικονομικού συστήματο. Ο Μαρξισμό δίνει ιδιαίτερο βάρο. Τη μελέτη της ιστορίας, όχι από ακαδημαϊκή σκοπιά, αλλά για να εξαφθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα που αυτή περιέχει. Ο Λέν προετοίμασε τον Πολυσεβίκη Κόμμα για την Επανάσταση του 1917 μέσα από τη διεξοδική μελέτη των συμπερασμάτων ε, από την Παρισινή Κομμούνα, αλλά και από τα μαθήματα που βγήκαν μέσα από την Επανάσταση του Φλεβάρη στον δρόμο προ την νίκη τη Οκτωβριανή Επανάσταση. Η μελέτη Ιστορία μέσω τη Διαλεκτική Μεθόδου σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξετάζουμε τα ιστορικά φαινόμενα σαν άθροισμα ασύνδετων γεγονότων, αλλά σαν μια εξελικτική διαδικασία με ανόδους και καθόδους και μια διαδικασία αντιφαντική. Τα ιστορικά φαινόμενα δεν πρέπει να τα μελετάμε αποκομμένα, να τα μελετάμε ε, σε ξεχωριστά, αλλά σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κοινωνικά φαινόμενα. Μελετάμε την ιστορία επίση ηλιστικά. Με, με τον όρο ηλιστική αντίληψη της εννοούμε. Ότι δεν αναζητούμε τα αίτια για τα φυσικά ή τα κοινωνικά φαινόμενα σε κάποιο Θεό, σε κάποιε περιφυσικέ δυνάμει, αλλά σε, στην ηλική πραγματικότητα και στου νόμου που αυτή τη διέπουν. Το υλικό σύμπαν πραγματικά διέπεται από μια νομοτέλεια, από συγκεκριμένου νόμου. Το καθήκον των, των επιστημών είναι στη τελική ανάλυση να ανακαλύψουν αυτού του νόμου. Αν αφήσω αυτό το στέλνο να, να πέσει, ξέρω ότι θα το τραβήξει η βαρύτα, θα ακολουθήσει του νόμου τη βαρύτα και θα πέσει και μάλιστα μπορώ να υπολογίσω με ακρίβεια σε πόσο χρονικό διάστημα θα φτάσει στο έδαφος. Έχει όμως η ανθρώπινη κοινωνία ε, κάποια νομοτέλεια, διέπεται από κάποιους νόμους. Σύμφωνα με τις σύγχρονες αστικές κοινωνικές επιστήμες, η ανθρώπινη ιστορία δεν διέπεται από νόμους. Και πώς θα μπορούσε να συμβαίνει αλλιώς, καθώς κάθε άνθρωπος ακολουθεί ξεχωριστούς στόχους και επιδιώξεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο της ανθρώπινης ιστορίας είναι χαοτικό και δεν διέπεται από κανένα νόμο, αλλά από τυχαία γεγονότα. Ένας γνωστός Βρετανός ιστορικός, ο Έντουαρντ Γκιμπον, προσπάθησε να συνοψίσει την αντίληψή του για την ιστορία, λέγοντας ότι είναι κάτι παραπάνω από τη συστηματική καταγραφή των εγκλημάτων, της αθλειότητας και των ατυχιών της ανθρωπότητας. Το επιχείρημα ότι η ιστορία δεν διέπεται από κανένα νόμο γιατί την αποτέλεσμα ξεχωριστών Ανθρώπων με διαφορετικέ βουλήσει και επιδιώξει, μοιάζει αδιάσυστο. Αυτό το επιχείρημα όμω βασίζεται σε μια πολύ λαχασμένη μέθοδο. Ένα σύνολο είναι ποιοτικά διαφορετικό από ό,τι τα μέρη που το αποτελούν. Για παράδειγμα, ένα αέριο αποτελείται από πολλά μόρια, τα οποία κινούνται τυχαία στο χώρο. Ο ερευνητή όμω που θα δοκίμαζε να εξηγήσει τη συμπεριφορά ενό αερίου σαν το άθροισμα των ξεχωριστών κινήσεων των μόρειων, θα απελπίζονταν πολύ γρήγορα και θα. Θα έβγαζε το συμπέρασμα ότι δεν, μπορεί, δεν υπάρχει καμία νομοτέλεια ε, που διέπει τα αέρια. Η κίνηση όμως και η συμπεριφορά των αερίων, όπω και των υγρών, έχει μπορεί να προβληθεί με πάρα πολύ μεγάλη ε, ακρίβεια και υπακούει σε κάποια νομοτέλεια. Φυσικά δεν ταυτίζουμε τη δράση των ανθρώπων με τα μόρια ενό αερίου. Τονίζουμε όμω ότι μεθοδολογικά είναι λάθος να προσπαθεί κανείς να εξηγήσει το σύνολο από το μέρος. Η κοινωνία είναι ένα υπερσύνολο ποιοτικά ανώτατα από ό,τι τα μέρη που το αποτελούν. Και παρότι υπάρχουν αναρρύθμιτα τυχαία γεγονότα στην ιστορία, αυτό δεν εξαφανίζει την αναγκαιότητα και την ύπαρξη νομοτέλειας μέσα στην κοινωνία. Σε τελική ανάλυση, τα τυχαία γεγονότα εκφράζουν μόνο μια αναγκαιότητα. Για παράδειγμα, είναι αδύνατο να προβλέψω αν ένας άνθρωπος θα πάθει κάποιο δυστύχημα στη ζωή του. Σε μια πόλη όμως, σε μια χώρα, είναι δυνατό να προβλέψω με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια πόσα θα γίνουν. Γι' αυτό γιατί τα δυστυχήματα που γίνονται σε μια πόλη ή σε μια χώρα υπακούουν σε μια αναγκαιότητα, σε μια νομοτέλεια που εκφράζεται μέσα από το οδικό δίκτυο, για παράδειγμα. Και άλλου παράγοντε μπορούμε να του μελετήσουμε ξεχωριστά. Ιστορικά, η δολοφονία του διαδόχου του Αυστρογγρικού θρόνου στο Σαράγεβο ήταν ένα τυχαίο γεγονό που οδήγησε στο ξύσωμα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Η δολοφονία αυτή όμω δεν ήταν το πραγματικό αίτιο για τον πόλεμο. Το πραγματικό αίτιο ήταν η συσσόρευση των υπεραλιστικών αντιθέσεων. Που έψαχναν μια αφορμή για να εκφραστούν και μπορούσαν να μελετηθούν και να αναγνωριστούν πολύ πριν το ξέσπασμα του Παγκοσμίου Πολέμου. Το καθήκον του ιστορικού λησμού είναι να ξεχωρίζει τα δευτερεύοντα και τα τυχαία γεγονότα και να βρίσκει πάντα την ουσία τη εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών και την ομοτέλεια που τη διέπει. Αυτού του νόμους, βέβαια, δεν μπορούμε να του βρούμε σήμερα στα αστικά πανεπιστήμια. Αντίθετα, με τι θετικέ επιστήμε που σημειώνουν κολοσιαία πρόοδο. Οι κοινωνικέ επιστήμες βρίσκονται στο απόλυτο σκοτάδι. Οι ιδέε που κυριαρχούν σήμερα στα πανεπιστήμια είναι ότι η ανθρώπινη ιστορία, όπω είπαμε, δεν διέπεται από κανένα νόμο και μάλιστα ότι οι ανθρώπινε κοινωνίε δεν γνωρίζουν καμία εξέλιξη. Τι είναι η τελευταία μόδα στα αστικά πανεπιστήμια. Αυτή η προσέγγιση των αστών καθηγητών για την ιστορία έχει με τη σειρά τη τη δικιά τη εξήγηση. Οι θετικέ είναι ανάγκη να κάνουν βήματα μπροστά γιατί οι καπιταλιστέ είναι αναγκασμένοι να εξελίσσουν οι την τεχνική και την παραγωγικότητα για να παράγουν πιο φτηνά εμπορεύματα. Συμβαίνει το ίδιο, όμως, και με τις κοινωνικές επιστήμες. Για τις κοινωνικές επιστήμες ισχύει στην πραγματικότητα η αντίθετη αναγκαιότητα. Σε μια εκμεταλλευτική κοινωνία, σαν τη σημερινή, ο ιστορικός που θα αποκάλυπτε το σημερινό σύστημα ότι το σημερινό σύστημα είναι εκμεταλλευτικό και ότι ο μόνος τρόπος για την ανθρωπότητα να κάνει ένα βήμα μπροστά είναι να παλωτρίωσε τις της τάξης, θα ανακάλυπτε γρήγορα ότι θα απομονώνονταν και πολύ πιθανά θα έχανε τη δουλειά του. Όπως οι επιστήμονες που πληρώνονταν από τις καπνοβιομηχανίες διαβεβαίωναν ενάντια στην πραγματικότητα ότι τσιγάρο ε, βελτιώνει το αναπνευστικό σύστημα, έτσι και οι των κοινωνικών επιστήμων μα διαβεβαιώνουν ότι το καπιταλιστικό σύστημα είναι το πιο δίκαιο, για εσωτερική ανάλυση το μόνο σύστημα που μπορεί να υπάρξει. Στην πραγματικότητα, οι κοινωνικέ γίνονται θετικέ επιστήμες με τον μαρξισμό, που ανέλησε του νόμου τη ιστορική εξέλιξη και την ανατομία του καπιταλιστικού συστήματο. Οι σύγχρονε αστικέ κοινωνικέ επιστήμες δεν αποτελούν πραγματικέ επιστήμε. Γνώρισαν πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη στα Πανεπιστήμια τη Δύση μετά την νίκη τη Οκτωβριανή Επανάσταση. Όπου οι καπιταλιστές δεν υπήρχαν πραγματικά καθόλου τα χρήματα για να δημιουργήσουν ολόκληρα πανεπιστήμια, ολόκληρες έδρες και μια στρατιά από καθηγητές, οι οποίοι είχαν ως μοναδικό σκοπό να δικαιολογήσουν την ύπαρξη αυτού του συστήματος και να αποδείξουν το λάθος του μαρξισμού. Πριν από τον Μάρξ, οι Γάλλοι ελιστέ προσπάθησαν <coughs> να δώσουν μια εξήγηση στο μυστήριο της ιστορικής εξέλιξης. Όμως δεν μπόρεσαν να δώσουν και αυτή μια ερμηνεία. Σύμφωνα με αυτούς, ενώ η φύση διέπονταν. Από νόμου ε, του υλικού κόσμου, η ανθρώπινη κοινωνία εξελίζονταν από τι ιδέε και την ηθική του ανθρώπου τα οποία έμεναν αιώνια. Επίση, καθοριστικό ρόλο έπαιζαν οι νομοθέτε, οι μεγάλε προσωπικότητε. Αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά που καθόριζαν την ιστορική εξέλιξη. Ο Μάρκη εξήγησε ότι οι ανθρώπινε ιδέε δεν πέφτουν από τον ουρανό, αλλά αντανακλούν σε τελική ανάλυση τον υλικό κόσμο ε, <coughs> μέσα από την δραστηριότητα των ευρών του εγκεφάλου. Οι ιδέες και η ηθική του ανθρώπου δεν είναι αμετάβλητα μέσα στην ιστορία, αλλάζουν ανάλογα με την κοινωνική κατάσταση. Αυτό το συνέψης ο Μάρκς στη φράση δεν είναι η συνείδηση που καθορίζει το είναι, αλλά το κοινωνικό είναι είναι που καθορίζει στην τελική ανάλυση της συνείδησης του ανθρώπου. Αν δοκιμάζαμε να, πείσουν, να πείσουμε κάποιον στην αρχαία Ελλάδα ή στην αρχαία Ρώμη ότι η δουλεία είναι ανήθικη, το πιο πιθανό είναι ότι θα μας παίρναν για τρελούς. Αυτό θα έσυχε ακόμα και για τους, τους δούλους. Αν το κοιμάζαμε να πούμε σε μια φιλή κανιβάλων ότι η ανθρωποφαγία είναι κάτι ανήθικο, θα είχαμε επίσης την ίδια αντιμετώπιση και πολύ πιθανά να καταλήγαμε και στο, στο επόμενο πιάτο. Σε αυτές τις κοινωνίες η ηθική σφυριλατήθηκε από την υλική πραγματικότητα και όχι από αιώνες ανθρώπινες αξίες ή την ανθρώπινη φύση. Ο Μάρξ έκανε για τις κοινωνικές επιστήμες ό,τι έκανε ο Κοπέρνικος και ο Γαλιλαίος για την αστρονομία. Πριν από τον Κοπέρνικο, πίστευαν ότι το σύμπαν γύριζε γύρω από τη γη. Πριν από τον Μάρξ, πίστευαν ότι οι ανθρώπινε κοινωνίε αναπτύσσονται γύρω από το σταθερό άξονα των ανθρώπινων ιδεών, τη ηθική και γενικά τη ανθρώπινη φύση που παραμένει αμετάβλητη. Ο Μάρξ διέλυσε αυτό το μυστήριο, τοποθετώντας την εξέλιξη τη κοινωνία των ανθρώπινων ιδεών πάνω σε μια ηλική βάση. Ποια είναι λοιπόν αυτή η ηλική βάση, Ποιοι είναι οι βασικοί νόμοι τη εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Στον επικείδη ο του για τον Μάρξ, ο Έγκελ τόνισε ότι η μεγαλύτερη ανακάλυψη του φύλου του. Ήταν ότι η ανθρωπότητα πρέπει πρώτα απ' όλο να φάει, να πιει, να έχει καταφύγιο και ρουχισμό και γι' αυτό το λόγο πρέπει να εργαστεί, προτού ξεκινήσει να ασχολείται με την πολιτική, την επιστήμη και την θρησκεία. Η βάση τη εξέλιξη των ανθρωπίνων κοινωνιών είναι η εξέλιξη των μέσων εκείνων που χρησιμοποιεί ο άνθρωπο για την επιβίωση και την αναπαραγωγή του, δηλαδή παραγωγικέ δυνάμει. Οι Μάρξ και Engels εξήγησαν ότι για να κατανοήσουμε την Ιστορία. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την παραγωγή της καθημερινής ζωής, την, την ίδια την οικονομία, και ακόλουθα να εξετάσουμε τι σχέσεις παραγωγής που διαμορφώνονται ανάμεσα στους ανθρώπους ε, σε των παραγωγικών δυνάμεων Τη σχέσεις δηλαδή ανάμεσα στις διάφορες τάξεις όταν αυτές εμφανίζονται στο ιστορικό προσκήνιο. Μόνο αφού κατανοήσουμε αυτά τα υλικά θεμέλια, μπορούμε να μελετήσουμε με ασφάλεια τη συνείδηση, την ηθική, την κουλτούρα, τη φιλοσοφία αυτά που ονομάζουμε επικοδόμημα ε, της κοινωνίας. Μπορούμε λοιπόν να εξετάσουμε ολόκληρη την ιστορική εξέλιξη του ανθρώπου με βάση την εξέλιξη των παραγωγικών δυνάμεων. Η ουσιαστική διαφορά του σημερινού ανθρώπου με τον πρωτόγονο άνθρωπο είναι το γεγονός ότι ο πρωτόγονος άνθρωπος έπρεπε να αφιερώσει όλο του το χρόνο για να εξασφαλίσει ίσα ίσα την ύπαρξή του. Σήμερα ένας αγρότης με τα κατάλληλα και σύγχρονα υλικά μέσα μπορεί να παράξει αρκετά γεωργικά προϊόντα για να τασει μια μικρή πόλη. Ε, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα της ιστορίας, θα δούμε ότι η εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας συμβαδίζει με την ανάπτυξη ή την υποχώρηση των παραγωγικών δυνάμεων. Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων δεν καθορίζει μόνο την εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας, καθόρισε και την ίδια εξ, την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Όταν οι μακρινοί μας πρόβανοι απο, απομακρύνθηκαν από τα δέντρα για yeah, περιβαλλοντικού λόγου και βγήκαν στην ανοιχτή σαβάνα, αντιμετώπισαν ένα μεγάλο κίνδυνο. Των θηρευτών που ήταν πολύ πιο ισχυροί και πολύ πιο γρήγοροι από αυτούς. Αναγκάστηκαν λοιπόν να ζουν σε ομάδες και να γυρθούν σταδιακά την όρθια στάση, η οποία τους επέτρεπε και να εντοπίζουν τους θηρευτές από μεγάλη απόσταση αλλά και να δαπανούν πολύ μικρότερη ενέργεια σε σχέση με την τετράποδη βάδηση. Η όρθια βάδηση σπουδαίο... είχε ένα άλλο πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα. Απελευθέρωσε τα χέρια των μακρινό μας προγόνων, τα οποία μπορούσαν πλέον να ασχοληθούν με την κατασκευή εργαλείων. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το κλειδί της εξέλιξης του ανθρώπου και της απομάκρυνσής του από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Ενώ τα υπόλοιπα ζώα παίρνουν το φυσικό περιβάλλον σαν δεδομένο, ο άνθρωπος χρησιμοποιώντας τα εργαλεία επιδρά πάνω στη φύση, την αλλάζει και έτσι εξυπηρετεί τις ανάγκες του, Κάνει τη φύση στην πραγματικότητα να λειτουργεί για αυτόν. Ο πιο κοντινό μας συγγενής, ο Χιμπατζής, με τον οποίο έχουμε μια γονιδιακή διαφορά μόλις 2%, χρησιμοποιεί Ξύλα για να φάει μυρμήγκια από μια μυρμήγκο Αυτή η διαφορά του 2% είναι μια ποιοτική διαφορά. Ο χιμπατζής χρησιμοποιεί τα κλαδιά, τα οποία βρίσκει έτοιμα στο περιβάλλον του. Η κατασκευή όμως ακόμα και του πιο απλού εργαλείου απαιτεί μια ισχυρή αφαιρετική σκέψη. Το λάξευμα μιας πέτρας για τη δημιουργία ενός πέτρινου μαχαιριού είναι μια πολύπλοκη διανοητική διεργασία. Το μαχαίρι πρέπει να σχηματιστεί πρώτα στον εγκέφαλο του ανθρώπου, αφού έχει πρώτα προσδιοριστεί ο σκοπός ε, και μετά να προχωρήσει την κατασκευή του. Οι ανθρωπολόγοι πίστευαν πάντα ότι το κλειδί της εξέλιξης του ανθρώπου ήταν η ανάπτυξη του εγκεφάλου του. Ε, πρέπει πρώτα όμως να απαντήσει κανείς στο ερώτημα ποια ήταν η εξελεκτική πίεση που οδήγησε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου. Είναι η πρώτη ανθρωποειδή σπίθηκη, δεν θα έπρεπε να διέφεραν πολύ στη χρήση των εργαλείων από ότι η χρήση του κλαδιού ε, από το Hibaji. Η διαρκή τριβή με τα εργαλεία όμω έβαζε νέε προκλήσει για το μυαλό των πρώτων δίποδων πυθίκων. Αυτό δημιούργησε μια πίεση για την ανάπτυξη του κεφάλου, που με τη σειρά του έδινε για το δρόμο για ε, την κατασκευή ακόμα πιο πολύπλοκων εργαλείων. Μέσα από αυτήν τη σπηρωιδή εξέλιξη, όπου το αίτιο οδηγούσε το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα με τη σειρά του γινόταν αίτιο, γεννήθηκε ο με την ανάπτυξη του κεφάλου του αλλά και την ανάπτυξη των χεριών του. Στην πραγματικότητα, τα χέρια του ανθρώπου είναι πιο εκλεμπισμένα και έχουν μεγαλύτερη ικανότητα ε, εργασιών στην πραγματικότητα από τους συγγενείς μας, γιατί ακριβώς ήταν αποτέλεσμα της τριβής του ανθρώπου σε μια προσπάθεια να κατασκευάσει ε, εργαλεία. Η υπόθεση για αυτήν την εξέλιξη έγινε από τον Νέγγελς στο έργο του «Ο ρόλος της εργασίας στην εξαθρόπιση του πηθήκου». Αυτή η προσέγγιση έχει επιβεβαιωθεί πλέον από τα αρχαιολογικά ευρήματα, που δείχνουν ότι η όρθια βάδυση και η χρήση των εργαλείων προηγήθηκαν κατά πολύ τη ανάπτυξη του κεφάλου. Ε, και κάποιοι αρχαιολόγοι έχουν, έχουν, αρχαιολόγοι έχουν πλέον αναγκαστεί και οι ανθρωπολόγοι να παραδεχτούν ότι ο είχε δίκαιο. Η ανάπτυξη των εργαλείων και η τάση για ανάπτυξη του κεφάλου ξεκινούν πριν από 400.000 χρόνια και φτάνουν μέχρι πριν από 200.000 χρόνια, όπου εμφανίζεται ο Homo Sapiens. Ο άνθρωπο εκείνης τη εποχή δεν διαφέρει σε τίποτα από σήμερα. Διαφέρει όμω σε ένα. Βασικό πράγμα. Οι παραγωγικέ δυνάμει, δηλαδή τα εργαλεία, οι τεχνικές για τη συντήρηση του ανθρώπου βρίσκονταν σε πολύ πρωτόκολλο στάδιο. Ο ανθρώπος μπορούσε να φτιάξει κάποια υποτυπώδη ρούχα, κάποια εργαλεία για να βρει ρίζε ή να βγάλει ε, τα τομάρια των ζώων που έβρισκε. Αυτό το στάδιο, το τροφοσιλεκτικό στάδιο, το οποίο ο ανθρωπολόγο Μόργαν ονόμασε Αγριότητα, χαρακτηρίζονταν από το γεγονό ότι η να βγαλει τα τομαρια του ζωων που εβρισκε αυτο το σταδιο το τροφοσιλεκτικο σταδιο το οποιο ο ανθρωπολογο μοργαν ονομασε αγριοτητα απο το γεγονο οτι η των παραγωγικών δυνάμεων ήταν απλειπιστικά αργή και η εμπειρία που ε, συσσωρεύονταν μεταφέρονταν από γενιά σε γενιά. Στις μικρές τροφοσολεκτές ομάδες όταν γινόταν μία ανακάλυψη ήταν αμφίβολο αν θα μπορούσε να περάσει στις υπόλοιπες φυλές ή αν θα μπορούσε ε, να περάσει από την επόμενη γενιά γιατί πολλές από αυτές τις φυλές είχαν, είχαν αμφίβολη ύπαρξη και πολλές φορές κατέληγαν να κατασπαράζονται τα αεροθερία ή να εξαφανίζονται από τι δυνάμει της φύσης. Αυτό ήταν ο λόγο για τον οποίο αυτή η περίοδο κράτησε τόσο πολύ, μέχρι το επόμενο στάδιο, όπου ο άνθρωπος εγκαταστάθηκε μόνιμα σε μια περιοχή, ε, και την περίοδο που ο Μόργαν ονόμασε Βαρβαρότητα. Η Βαρβαρότητα, η νεολογική επανάσταση, ξεκίνησε μόλι 10.000 χρόνια πριν. Τα υπόλοιπα 190.000 χρόνια, όπου το ανθρώπινο είδο είναι σε αυτόν τον πλανήτη, ο άνθρωπος έζησε σε συνθήκε πραγματικής αγριότητας. Ακόμα και σε αυτό το στάδιο θα είχαμε κάποιες μικρές προόδους στην εξέλιξη των παραγωγικών δυνάμεων. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν η εφεύρεση του τόξου, για παράδειγμα, που ήταν ένα σημαντικό βήμα καθώς έκανε το κυνήγι μια πιο σταθερή πηγή τροφής. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι κάθε βήμα στην εξέλιξη των παραγωγικών δυνάμεων είναι αδύνατο χωρίς να έχουν γίνει τα προηγούμενα βήματα. Ήδη η δημιουργία του τόξου απαιτεί μια σημαντική συσσόρευση τεχνικών ανακαλύψεων χωρίς τις οποίες θα ήταν αδύνατο να γίνει αυτή η ανακάλυψη. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των πρώτων αυτών ομαδικών κοινωνιών. Οι πρώτοι ανθρωπολόγοι πίστευαν ότι οι κοινωνίες αυτές θα ήταν απλά μικρότερες, πιο πρωτόγονες κοινωνίες, όμως καθ' εικόνα και ομοίωση της σημερινής κοινωνίας. Δηλαδή με την οικογένεια, με την ατομική ιδιοκτησία με την πατριαρχία. Αυτό απέχει βέβαια πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Η πρώτη αξιοσημείωτη διαφορά ήταν ότι οι πρώτες αυτές κοινωνίες δεν είχαν κανένα είδος ιδιοκτησία. Δεν υπήρχε καμία μορφή κράτους και καταναγκασμού και δεν υπήρχε οικογένεια όπως την ξέρουμε σήμερα. Η απουσία ατομικής ιδιοκτησίας απορρέει από το γεγονός ότι τα μέσα παραγωγής ήταν τόσο πρωτόκονα που απέκλειναν τη δυνατότητα ξεχωριστοί άνθρωποι να παλέψουν μόνοι ενάντια στι δυνάμεις φύση. την οκτιμοσύνη για όλα τα μέλη της κοινότητας. Ένας κυνηγός που έφερνε πίσω στη φυλή του ε, ένα θύραμα, έπρεπε να το μοιράσει σε ολόκληρη τη φυλή. Αυτό γιατί πρώτα, πρώτα απ' όλα δεν υπήρχαν τεχνικές για αποθήκευση του κρέατος, αλλά δεύτερον, γιατί ε, ο κυνηγός δεν ήταν σίγουρος ότι την επόμενη μέρα θα ήταν τόσο τυχερός. Έπρεπε να εξασφαλίσει ε, ε, την ύπαρξή του από τα κατά και τη ε, συλλογή τροφής όλης της ε, φυλής. Σύμφωνα με παραδείγματα τέτοιων κοινωνιών είναι οι διάνοικε φυλές και οι σκημόι, οι οποίοι εξαρτώνταν αποκλειστικά από το κυνήγι. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, το μοίρασμα του κυνηγιού ήταν ζήτημα επιβίωσης για κάθε μέλος της φυλής. Σε αυτές τις πρώτες κοινωνίες απουσιάζουν επίσης οι τάξεις και τα προνόμια για τον απλούστατο λόγο ότι η παραγωγικότητα δεν επέτρεπε να παραχθεί κάτι πλέον από τα απολύτως αναγκαία για την επιβίωση. Η κοινή ιδιοκτησία ήταν βαθιά ριζωμένη σε όλες αυτές τις κοινωνίες. Ο Δαρβίνος διηγείται ένα παραστατικό γεγονός από τα ταξίδια του ε, στον, στον νέο κόσμο, ε, όπου έδωσαν σε, σε κάποια μέλη ε, μιας φυλής στη γη του που ένα κομμάτι ύπασμα και αμέσως τα μέλη αυτής της φυλής το έσκησαν σε ίσα κομμάτια και το μοιράσανε ε, μεταξύ τους. Σε αυτό το στάδιο επίσης δεν υπάρχει οικογένεια. Το μεγάλημα των παιδιών ήταν η κοινή υπόθεση όλων των μελών της κοινότητας και η καταπίεση της γυναίκας ήταν επίσης... Άγνωστη. Ανάμεσα στα φύλλα υπήρχε απόλυτη ισότητα και μάλιστα ακολουθούταν το μητριαρχικό δίκαιο, γιατί δεν είχε ακόμα εμφανιστεί η ομολογία. Η μητέρα ήταν η μόνη σίγουρη γονέα, γι' αυτό σε αυτέ τι κοινωνίε η γυναίκα έχερε ιδιαίτερου σεβασμού. Στην πρωτόγονη κομμουνιστική κοινωνία δεν υπήρχε κανένα είδου κράτο, καμία μορφή καταπίεση. Οι αποφάσει λαμβάνονταν δημοκρατικά από όλα τα μέλη τη φυλή. Πρέπει να πούμε ότι. Η ανθρωπότητα έζησε σε αυτέ τις συνθήκες πρωτόχων κομμουνισμού για το 99% της ύπαρξής της. Η ατομική διχρησία, η εκμετάλλευση, ο καταναγκασμός εμφανίστηκαν μόλις στο 1% της, της περιόδου δηλαδή που εμφανίζεται η ταξική κοινωνία. Και αυτή νομίζω είναι η μοναδική απάντηση που χρειάζεται να δώσουμε σε όσους μιλούν για, το, για την ανθρώπινη φύση, ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος καταπιεστικός, θέλει να εξουσιάζει και όλα τα γνωστά που ακούμε συνήθως σαν επιχειρήματα έναντι στον Το επόμενο στάδιο στις ανθρώπινες εξέλιξη, ο Μόργαν τον ονόμασε βαρβαρότητα ή αλλιώς όπως ονομάζεται νεοληθική επανάσταση, που ξεκίνησε πριν από 10.000 χρόνια. Σε αυτό το στάδιο, ο άνθρωπος ανακάλυψε τη γεωργία και την κυνηγιοτροφία, και έτσι εγκατέλειψε τον ομαδικό τρόπο ζωής και εγκαταστάθηκε σε μια περιοχή. Αυτή ήταν μια μεγάλη επανάσταση των παραγωγικών δυνάμεων. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο άνθρωπος μπορούσε να παράξει παραπάνω από ό,τι του χρειάζονταν άμεσα για την επιβίωσή του. Η νέα αυτή ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων δοκίμασε τις προηγούμενες παραγωγικές σχέσεις της πρωτογόνης κομμουνιστικής κοινωνίας. Στα πρώτα στάδια της εγκατάστασης του ανθρώπου, η κοινή διοκτησία συνέχισε βέβαια να υπάρχει. Η διαρκής βελτίωση των παραγωγικών δυνάμεων όμως, δηλαδή των μεθόδων καλλιέργειας και της κτηνοτροφίας, έθεσε διαρκώς στο ερώτημα Ποιος θα καρπόνονταν το πλεονάσμα της παραγωγής. Εδώ κάνει για πρώτη, τις, yeah. για πρώτη φορά την εμφάνισή της η ατομική ιδιοκτησία. Η Γεωργία, αντίθετα με το. Κυνήγι μπορεί να πραγματοποιηθεί πιο εύκολα από μονομένα άτομα. Με σκληρότερη δουλειά μπορούσε να έχεις καλύτερα αποτελέσματα και σε συνθήκες ε, όπου η επιβίωση ήταν εξαιρετικά βέβαια, αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός. Έτσι, πλάι στα κοινοτικά χωράφια άρχισαν να εμφανίζονται ιδιωτικά και πλάι στα κοινοτικά σπίτια άρχισαν να εμφανίζονται ιδιωτικά. Η γέννηση της ατομικής σήμανε και την αρχή του τέλους του Μητριαρχικού Δικαίου. Ο νέος πλούτος. Άρχισε να συγκεντρώνονται στα χέρια του άντρα λόγω του καταμερισμού εργασίας που πήγε ανάμεσα στα φύλλα. Οι άντρες που συγκέντρωναν πλούτο ήθελαν να μεταβάσουν αυτό το πλούτο στους απογόνους τους, όμως για να γίνει αυτό έπρεπε να είναι σίγουροι ότι τα παιδιά είναι δικά τους. Έτσι, η ατομική διεκτησία σήμανε την αυγή της πατριαρχίας και της συστηματικής καταπίεσης της γυναίκας που ξεκίνησε από τότε. Άλλη μια σημαντική συνέπεια της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων ήταν ότι πλέον έγινε επικερδής η κατοχή δούλου. Στην πρωτόγνωρη κομμουνιστική κοινωνία, όταν ξεσπούσε ένας πόλεμος ανάμεσα σε φυλές, ήταν εντελώς ασύμφορο να αιχμάλωτήσεις κάποιον ως σκλάβο. Σε τελική ανάλυση, ένας αιχμάλωτος θα μπορούσε να παράξει όσα ήταν αναγκαία για να ζήσει. Από τη στιγμή όμως που μπορούσε να παραχθεί μια υπεραξία, μια ποσότητα δηλαδή προϊόντων παραπάνω από τα αναγκαία για την ύπαρξη, τότε έγινε προσοδοφόρο να κατέχει κανείς ε, σκλάβους, τους οποίους συγκέντρωναν από τους πολέμους με τις υπόλοιπες φυλές. Το επόμενο μεγάλο βήμα έγινε σχετικά σύντομα, πριν από 6.000 χρόνια, στη Μεσοποταμία, όπου εκεί οι παραγωγές δυνάμεις αναπτύχθηκαν σε τέτοιο βαθμό που οδήγησαν στη δημιουργία της πρώτης πόλης κράτους. Αυτό το στάδιο, Μόργαν, το αποκαλεί πολιτισμό, <coughs> γιατί συνοδεύεται από μια μεγάλη σειρά τεχνικών προόδων, με την εμφάνιση της γραφής και με την εμφάνιση του τροχού. Αυτό το στάδιο αποτελεί τη δελμοκρατική κοινωνία. Αυτή η ταξική κοινωνία, παρόλη τη φρικτή καταπίεση του, που της συνόδευε, αποτέλεσε ένα γιγαντιαίο βήμα μπροστά για την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνίας. Για πρώτη φορά από την γέννηση του ανθρώπου, ένα ολόκληρο στρώμα ανθρώπων απελευθερώθηκε από την καθημερινή πάλι για την ύπαρξή του και αφιερώθηκε σε άλλα πράγματα. Αυτή ήταν η βάση για την ανάπτυξη της φιλοσοφίας, των τεχνών, αλλά κύρια για την παραπέρα ανάπτυξη της τεχνικής και των παραγωγικών δυνάμων. Επίσης, το εμπόριο και ο καταμερισμός της εργασίας γνώρισαν πρωτοφανή επέκτασης. Αυτή είναι η περίοδος όπου εμφανίζεται και η ταξική πάλη, η πάλη ανάμεσα στους δουλοκτήτες και στους δούλους και στους όλες τις ενδιάμεσες τάξεις για το ποιος θα καρκωθεί ε, το μέρος της, ε, της, της κοινωνικής παραγωγής. Η άρχιστη τάξεις των δουλοκτητών, αριθμητικά ολιγομελής, χρειάζονταν επίσης ένα ειδικό οργανισμό ενόπλων σωμάτων για να υπερασπίζονται τα συμφέροντά της. Έτσι γεννήθηκαν οι πρώτοι Στι πόλει κράτη, με του στρατούς τους, την αστυνομία του, τα δικαστήριά του και του νόμου τους. Νόμους τους. Ε, η ανάπτυξη των πόλεων κρατών σημαίνει την αναγκαιότητα όλων και περισσότερων σκλάβων. Οι σκλάβοι όμω εξοντώνταν γρήγορα στι άθλιε συνθήκε στις, στις οποίε δούλευαν και η πιο γρήγορη πηγή για την ανα... αναπλήρωσή του ήταν μέσα από κατακτητικούς πολέμους. Οι κατακτήσει του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ήταν στην πραγματικότητα ένα μεγάλο κυνήγι σκλάβων οι οποίοι αποτελούσαν την παραγωγική βάση αυτών των κοινωνιών. Η διαρκής επέκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δημιούργησε όλο και μεγαλύτερες ανάγκες ε, για νέους δούλους. Το σύστημα αυτό όμως έφτασε σε κάποιο σημείο στα όρια του. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σταμάτησε την επέκτασή της και η μαζική ροή φθηνών σκλάβων διακόπηκε. Αυτό σήμαινε την αρχή μιας παραταμένης παρακμίσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μιας παραμένης Παραταμένη οικονομική κρίση, που εκφράστηκε ε, στο πολ πολιτιστικό και πολιτικό επίπεδο, και στο φιλοσοφικό, με μια πεσημιστική διάθεση, ένα σκεπτικισμό, ένα κινησμό, την, την αθλειότητα που διαβάζουμε με τα, με τα όρια τη άρκεια τάξη, ε, που αντανακλούσε την αποσύνθεση αυτή τη κοινωνία. Όταν οι βάρβαροι, οι γερμανικέ φυλέ και οι Ιούνοι εισέβαλαν στη Ρωμαϊκή Αυτογρατορία, απλά ολοκλήρωσαν μια δουλειά που είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν από την, απ την παρακμή του ίδιου του τηλοκτητικού συστήματο. Το αντίθετο με την ρωμαϊκή αυτοκρατορία» ήταν ότι καμία τάξη δεν μπορούσε να παίξει τον προοδευτικό ρόλο της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων. Οι, οι δούλοι είχαν ως μόνη ελπίδα την απελευθέρωσή τους και δεν ήθελαν να πάρουν τα τις παραγωγικές δυνάμες στα χέρια τους. Το ρωμαϊκό προλεταριάτο» ήταν ένα παραστικό στρώμα που το μόνο που το, που το ένοιαζε ήταν ο άρτος και τα θεάματα και δεν είχε κανένα συμφέρον από την απελευθέρωση των δούλων. Τελικά η διδρο Ουρες της τάξης. Η κατάρρευσης της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας σήμαινε μια πρωτοφανή υποχώρηση των παραγωγικών δυνάμεων. Οι βάρβαρες φυλές όταν καταραχτούσαν μια πόλη την ε, λίστευαν και την καταστρέφανε ολος Αυτό δεν το κάνανε γιατί ήταν απλά βάρβαροι, αλλά γιατί βρίσκονταν σε ένα προηγούμενο στάδιο οικονομικής ανάπτυξης, την περί, περίπτωση της βαρβαρότητας, στο οποίο δεν ήξεραν τι να κάνουν με μια πόλη. Τους ήταν εντελώς άχρηστη. Τα λιμάνια, οι εγκαταστάσεις, τα κυβερνητικά κτίρια ήταν εντελώς άχρηστα για αυτές τις φυλές. Έχουμε λοιπόν τη συστηματική καταστροφή των παραγωγικών δυνάμεων, το εμπόριο σε, αυτή, σε αυτήν την περίοδο κατέρευσε ολοσχερός. Όταν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία αποσύνθεσης δεν υπήρχε καμία μεγάλη πόλη στην Ευρώπη, παρά μόνο αγροτικοί πληθυσμοί στην Ήπεθρο. Η Ευρώπη δεν θα γνώριζε ξανά ποτέ μια πόλη του ενός εκατομμυρίου ε, όπως, η Ρωμαϊκή, όπως η Ρώμη, παρά μόνο με την αυγή του καπιταλισμού και την ανάπτυξη της πόλης του Λονδίνου. Η φεωδορικία σήμανε μια σοβαρή υποχώρηση της ανθρωπότητας που στεφανώθηκε τελειολογικά με το σκοταδισμό του χριστιανισμού. Η κατάρρευση <Κι> του πολιτισμού και των επιστημών αντανακλούσε τη μεγάλη κατάρρευση των παραγωγικών δυνάμεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από 1500 χρόνια, οι καλύτεροι δρόμοι της φεωδορικικής Ευρώπης παράμεναν η Ρωμαϊκή Δρόμη. Τα σπίτια σταμάτησαν να χτίζονται από τούβλα και χτίζονταν πλέον ε, από ξύλο. Τα μόνα κτίρια που χτίζονταν από τούβλα ήταν και, και πέτρα ήταν η ε, εκκλησία και η καθαδερική ναή. Τα εντραγωγεία κατέρευσαν και η τεχνική τους ξεχάστηκε και πολλές άλλες κατακτήσεις της ανθρωπότητας εξαφανίστηκαν. Η φεδοαρχία είναι μια ιστορική προειδοποίηση που μας δείχνει ότι η ανθρωπότητα μπορεί να εξελίσσεται γενικά, αλλά μπορεί επίσης να κάνει και μεγάλα βήματα πίσω. Η Φεουδαρχία βασίζονταν στην εκμετάλλευση της γης. Οι Φεουδάρχες παρήχαν προστασία στους ντουλοπάρικους με αντάλλαγμα ένα μέρος της παραγωγής και σε καιρούς πολέμου της στρατιωτικής τους υπηρεσίας. Την περίοδο της Φεουδαρχίας το εμπόριο είχε πολύ μικρή ανάπτυξη και τα πάντα προέρχονταν στην πραγματικότητα από την γη. Και η, μόνη παραγω... η κύρια παραγωγή εντάξει μάλλον ήταν οι ντουλοπάρικοι. Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων ήταν εξαιρετικά αργή. Οι Φεουδάρχες άξαναν τη δύναμή τους με την κατάκτηση νέα γη και όχι μέσα από την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, τον βάθεμα ε, στην εξέλιξη των μέσων παραγωγή. Εκτό από την ανακάλυψη του ανεμόμυλου, καμία άλλη σημαντική ανακάλυψη δε, δεν έγινε για πάνω από χίλια χρόνια. Την, α, την εξέλιξη προ το επόμενο στάδιο πρέπει να αναζητήσουμε πάλι σε ένα άλμα που έγινε ε, στην παραγωγική διαδικασία. Ένα σημαντικό άλμα ήταν η λεγόμενη Αγροτική Επανάσταση, με την εισαγωγή νέων μεθόδων καλλιέργεια όπως η περιτροπής καλλιέργεια της γης, αυτές οι μέθοδοι οδήγησαν σε μία αύξηση της αγροτικής παραγωγής, κάτι που οδήγησε σε μία αναζωγόνηση του εμπορίου και στην εμφάνιση των πρώτων πόλεων. Σταυροφορίες άνοιξαν επίσης νέους εμπορικούς δρόμους προς την Ευρώπη και αυτές οι αλλαγές στις παραγωγικές δυνάμεις έβαλαν τις βάσεις για την γέννηση μιας νέας τάξης που πλούτσε από τον εμπόριο για την ανάπτυξη της β Σιγά σιγά η κοίταξη μεγαλώνει και ισχυροποιείται, δημιουργούνται νέε πόλεις. Οι νέες παραγωγικές σχέσεις που άρχισαν να διαμορφώνονται βέβαια, έρχονται σε σύγκρουση με τις υπάρχουσες παραγωγικές σχέσεις της φεουδαρχίας. Οι αστεί ήταν δύσκολο να προμηθευτούν εργατικό δυναμικό που το χρειάζονται σε αυθονία, λόγω του ότι οι δουλειοπάροι και είναι δεσμευμένοι στη γη τους και δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Δεν επιτρεπόταν η ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου, καθώς οι φεουδάκες ήταν σε διαρκή πόλεμο μεταξύ τους, αλλά και το να μετακινηθείς από πόλη σε πόλη ή να κάνεις εμπόριο από πόλη σε πόλη, που κάθε βιολογάκι σου επέβαλε ένα ξεχωριστό δασμό, <Κι> και επίσης η Εκκλησία ήταν ένα γιγαντείο φρένο στην ανάπτυξη των επιστημών, που είναι επισης η εκκλησια ηταν ενα γιγαντιο φρενο στην αστική τάξη για τη βελτίωση της παραγωγής. Η αστική τάξη, πριν ξεκινήσει ένα επαναστατικό αγώνα ενώπιον της βιολογικής αγώνας, διεξήγαγε εναντίον της ένα ιδεολογικό αγώνα. Αυτός ο αγώνας εκφράστηκε με τις ιδέες της αναγέννησης για του διαφωτισμού. Τελικά η Αθητική Τάξη με τις μεγάλες θετικές επαναστάσεις όπως η Γαλλική Επανάσταση, σάρρωσε τις φετοκρατικές σχέσεις και καθίδρυσε τις νέες παραγωγικές σχέσεις του καπιταλισμού. Η αναλυτική συζήτηση για την πολιτική οικονομία του καπιταλισμού είναι ένα αντικείμενο επόμενη συζήτησης, δεν θα ασχοληθούμε αναλυτικά με αυτό. Αρκεί να τονίσουμε ότι η Αθητική Τάξη είναι αναγκασμένη να επαναστατικοποιεί διαρκώς τα μέσα παραγωγής για να παράγει περισσότερα και φθηνότερα προϊόντα ώστε να περνινιγεί στους ανταγωνιστές Αυτή η αναγκαιότητα οδή μια επανάσταση των παραγωγικών δυνάμεων, αντίστοιχη σε σημασία με την ανακάλυψη τη γεωργίας και τη κτηνοτροφία. Από τότε, η καμπύλη τη εξέλιξη των παραγωγικών δυνάμεων γνωρίζει μια εκθετική αύξηση και μαζί τη και ο ανθρώπινο πληθυσμό. Για ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία, η οικονομική πρόοδο ήταν τόσο αργή που ήταν αδύνατο να γίνει αντιληπτή από μια γενιά. Τώρα, η πρόοδο τη τεχνική είναι πλέον ορατή σε όλου χρόνο με το χρόνο ή μήνα με το μήνα που περνάει. Ο καπιταλισμό. Παρά τη σκληρή εκμετάλλευση ανδρών και γυναικών στα ορυχεία, σε συνθήκες που έχουμε διαβάσει ε, για το 19ο αιώνα, για τα παιδιά που δουλεύανε στα, στα ορυχεία, παρά αυτόν τον σκληρό εκμεταλλευτικό χαρακτήρα και παρά το γεγονός ότι ήταν ένα σύστημα που αναδύθηκε στάζοντας αίμα από κάθε πόρο, όπως είπε ο Μάρξ, αποτέλεσε ένα εξαιρετικά προοδευτικό βήμα στην ανθρώπινη ιστορία για την ανέβρεση της παραγωγικής δυνάμεις σε τέτοιο βαθμό που πλέον όχι μόνο μια μικρή μειοψηφία, αλλά ολόκληρη η ανθρωπότητα Μπορεί να απαλλαχθεί από τον καθημερινό αγώνα για την επιβίωση. Σε μια εργασία του στη δεκαετία του 1930, ο Keynes, ένας ιστός οικονομολόγος, υπολόγησε ότι με δεδομένες τις παραγωγικέ δυνάμεις των ΗΠΑ εκείνη την εποχή, θα ήταν δυνατή μια εργάση με εβδομάδα 15 ωρών. Αυτή είναι η βάση για την ανάπτυξη του επόμενου ανώτερου στάδιου του σοσιαλισμού, όπου οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να πασχίζουν και να δουλεύουν 10 ώρα, 12 ώρα μόνο και μόνο για να πληρώσουν έναν λογαριασμό, αλλά να ασχοληθούν ελεύθερα με την πολιτική, με τη φιλοσοφία με τις τέχνες. Η σημερινή κρίση που βιώνουμε δεν είναι παρά η έκφραση του γεγονότος της η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων έρχεται σε σύγκρουση με τις σχέσεις παραγωγής στα πλαίσια του καπιταλισμού, με την ίδια την ατομική ιδιοκτησία. Η ανθρώπινη παραγωγικότητα δεν ήταν ποτέ υψηλότερη, κι όμως εκατομμύρια άνθρωποι καταδικάζονται στην ανεργία και οι υπόλοιποι ξαναγκάζονται να δουλεύουν με εξωτερικά ωράρια. Για να μπορέσει η ανθρωπότητα να κάνει βήματα μπροστά, αυτό το σύστημα πρέπει να εξαλειφθεί. Η τάξη που μπορεί να φέρει σε πέρα αυτό το καθήκων είναι η εργατική τάξη, η οποία έχει ήδη διαμορφώσει το έμβριο της νέας κοινωνίας μέσα στην παλιά. Στοιχεία της εργατικής δημοκρατίας υπάρχουν ήδη στις εργατικές οργανώσεις. Και όπως και οι αστεί, ανέπτυξαν τις ιδέες τους με την αναγέννηση και τον διαφωτισμό, και η εργατική τάξη ανέπτυξε τις δικές της ιδέες και τη διάθεση της ειδικής με τι ιδέες του μαρξισμού, με τι ιδέε του σοσιαλισμού. Στις 3 ποιες ο αγώνας της εργατικής τάξης έχει ήδη ξεκινήσει. Τα επαναστατικά κινήματα στη Λατινική Αμερική και στον Αραβικό κόσμο δείχνουν ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο επαναστατική. Η εργατική τάξη κινείται προσπαθώντας να βρει μια διέξοδο από την άδισο που την απειλεί. Ακόμα δεν γνωρίζει βέβαια τι θέλει να πετύχει, δεν έχει πλήρη συνείδηση του τι θέλει να πετύχει, ξέρει όμως τι θέλει, που είναι αυτή η πραγματικότητα που διαμορφώνεται στα πλαίσια του καπιταλισμού. Η δυσκολία στο άλμα που πρέπει να γίνει στη σοσιαλιστική κοινωνία είναι ότι το άλμα αυτό πρέπει για πρώτη φορά να είναι συνειδητό. Η εργατική τάξη πρέπει να πάρει τα χέρια, στα χέρια της τα μέσα παραγωγής και να τα χρησιμοποιήσει ορθολογικά για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και όχι τα κέρδη μιας σκούφτας καπιταλιστών. Η ιστορική εμπειρία μας έδειξε ότι για να γίνει αυτό, με τις λιγότερες απώλειες, τις μικρότερες οδύνες, πρέπει να υπάρχει ένα συνειδητό επαναστατικό κόμμα. Κάτι που για συγκεκριμένους λόγους που δεν αφορούν τη σημερινή συζήτηση δεν υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κομμουνιστική του ΣΥΡΙΖΑ παλεύει για το, για το χτίσμα αυτού του παράγοντα. Το φαινόμενο της εκπληκτικής ανάγκης του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι η εργατική τάξη στην Ελλάδα ψάχνει για μια πολιτική διέξοδο. Το πρόβλημα σήμερα δεν είναι η έλλειψη διάθεσης των μαζών για αγώνα όπως μας έχουν δείξει διαρκώς με τις γενικές απεργίες με τους μεγάλους αγώνες που έχουμε δει. Το μεγάλο πρόβλημα είναι οι αυταπάτες της ίδιας ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ για τον καπιταλισμό. Και οι αυταπάτες, θα λέγαμε συνολικά, των ηγεσιών της εργατικής τάξης που αποτελούν το μοναδικό φρένο για το θρίαμο του σοσιαλισμού. Το καθήκον κάθε συνειδητού αγωνιστή είναι να αφιερώσει όλες τις δυνάμεις για αυτόν τον σκοπό. Στο σύνθημα του Σοσιαλισμού η Βαρβαρότητα ο Μάρξ συνόψισε το δίλημα που μπαίνει σήμερα στην ανθρωπότητα. Αν δεν νικήσει η Σοσιαλιστική Επανάσταση, η εναλλακτική είναι μια υποχώρηση που θα έχει σαν ιστορικό ανάλογο την κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την κατάρρευση των παραγωγικών δυνάμων. Στοιχεία βαρβαρότητας βλέπουμε ήδη σε χώρες όπως η Συρία, στην Ουκρανία, στη Λιβύη, όπου οι δυνάμει της Εντεπανάσταση παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο. Αυτή είναι μια ε, πεσημιστική προσέγγιση να πούμε ότι θα κατευθυνθούμε σε μια κατάσταση βαρβαρότητας. Είναι μόνο μια προειδοποίηση. Οι μαρξιστέ είμαστε εκφύσεω αισιόδοξοι. Η εργατική τάξη είναι πανίσχυρη. Αριθμητικά είναι η συντριπτική πλειοψηφία του πλανήτη. Έχει τι εργατικέ τη οργανώσει άθικτε. Το μόνο εμπόδιο αποτελούν ο εκφυλισμό οι αυταπάρτες των ηγεσιών της εργατικής τάξης έναντι στις οποίες πρέπει να παλέψουμε και αυτό είναι το καθήκον μας σήμερα. Σας ευχαριστώ.